Προχτές αρχίσαμε τα κηρύγματά μας με τις καθιερωμένες ευχές που κάνουμε όταν πάντοτε επανερχόμαστε μετά τα Χριστούγεννα και επί την ανάρξη του νέου έτους. Σήμερα θα συνεχίσουμε κανονικά στα θέματά μας που μετά από τόσα χρόνια από 8 χρόνια συνεχίζουμε στις παροιμίες του Σολομόντος. Είχαμε μείνει Στο τελευταίο μας κήρυγμα πριν σταματήσουμε για τις διακοπές είχαμε μείνει λοιπόν και είχαμε ερμηνεύσει τον πρώτο και το δεύτερο στίχο του 19ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντους και ο σοφός λόγος του Κυρίου μας διαμέσου του Σολομόντος μας είπε τότε λόγια σοφά λόγια τα οποία όπως πολλές φορές σας έχω πει αγγίζουν τη σημερινή πραγματικότητα παρότι αυτά τα λόγια είναι γραμμένα τρίς χιλιάδες χρόνια πριν, τότε που οι άνθρωποι θα λέγαμε ότι ήσαν σε κατάσταση αρχική, τότε που οι άνθρωποι ήσαν όχι απλώς ολιγογράμματοι, αλλά ίσως θα έλεγα και εντελώς αγράμματοι, τότε λοιπόν ο Κύριος ζητάει από τους ανθρώπους αυτά που ζητάει σήμερα και από μας γιατί ο Λόγος του Θεού δεν αλλάζει αυτή είναι η μεγάλη απόδειξη η μεγάλη απόδειξη ότι να μην προσπαθούμε να αλλάξουμε το Λόγο του Θεού ο Λόγος του Θεού είναι πιστός Ακριβείς, σταθερός, δεν αλλάζει. Όσο κι αν αλλάξαν οι εποχές, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, όσο κι αν τα μυαλά των ανθρώπων έχουν τρελαθεί και πριν από κάποια χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν τα εντελώς αντίθετα από αυτά που πιστεύουν σήμερα, Θυμηθείτε τις γυναίκες παλιά, πόσο πρόστιχο για τις γυναίκες ήτανε εσείς οι παλαιότερες που τα θυμάστε, πόσο πρόστιχο για τις γυναίκες ήταν να φανούν τα πόδια τους. Σήμερα δεν το έχουν τίποτα. Άλλαξε η ηθική του Ευαγγελίου, όχι. Τα μυαλά μας αλλάξανε, τα μυαλά μας στραβώσανε. Παλιά οι γυναίκες όταν έβλεπαν καμιά κοπέλα βαμένη πώς την ονόμαζαν. Τα ξέρετε καλά, κουνάτε τα κεφάλια σας. Πόρνες τις ονόμαζαν. Σήμερα άλλαξαν και ακόμα και οι γριέ, ακόμα και οι πολύ πολύ γριέ τις βλέπεις και φτιαχνώνται και στολιζώνται και βάφονται και παντελόνια και σόρτα καλοκαίρια άλλαξε το Ευαγγέλιο δεν αλλάζει το Ευαγγέλιο το Ευαγγέλιο είναι σταθερό ο Λόγος του Θεού είναι σταθερός ο ίδιος πριν από χιλιάδες χρόνια και πριν από πέντε χιλιάδες χρόνια και πριν από δεκαπέντε χιλιάδες χρόνια και και σήμερα πάντα ο ίδιος γιατί ο Κύριος είναι ο ίδιος ο Κύριος δεν αλλάζει και μακάρι να είχαμε και εμείς αυτή τη σταθερότητα και στα μυαλά μας και στις κινήσεις μας και στις σκέψεις μας και στα λόγια μας. Και τώρα δεν φτάνει ότι αλλάξαμε τα μυαλά μας, θέλουμε τώρα να αλλάξουμε και τα λόγια της Αγίας Γραφής. Αλλά ο Κύριος το είπε, οποίο τολμήσει να βάλει χέρι στην Αγία Γραφή, όχι το χέρι θα του κοπεί, αλλά και το κεφάλι θα του κομπεί όποιος τολμήσει να αλλοιώσει να κινήσει λέει μια τόνο μέσα από την Αγία Γραφή μία τελεία, ένα κόμμα αυτός ο άνθρωπος θα βρει μπροστά του κόλαση αιώνια Τι μας είπε λοιπόν στην τελευταία μας ομιλία ο Λόγος του Κυρίου μα είπε και σας επίνεσε Ότι αυτό που κάνεις Το ότι έρχεσαι εδώ Και ακούς τον Λόγο του Θεού Αυτό είναι η επιθυμία σου να αγιαστής. Το ότι έρχεστε εδώ και ακούτε Λόγω Θεού, έρχεστε όχι για να περάσετε την ώρα σας, αλλά διότι έχεις επιθυμία να γίνεις Άγιος. Αλλήμον να αρχόμαστε να ακούμε και να μαθαίνουμε, ίσα ίσα για να μαθαίνουμε και στη συνέχεια να πράττουμε τα αντίθετα από αυτά που μαθαίνουμε χωρίς επιστήμης λέγει ο λόγο του Θεού ψυχή ου καγαθή. δηλαδή χωρίς την απαιτούμενη διδασκαλία και μόρφωση η ψυχή δεν πρόκειται να αγιαστεί εσείς λοιπόν αυτό και είναι προ το έχετε καταλάβει και έρχεστε εδώ ακριβώς με αυτό το σκοπό έρχεστε να αγιαστείτε και αντιλαμβάνεστε πόσο βαρύ είναι το δικό μου το φορτίο διότι οφείλω να σας παραπέμπω πάντοτε στην αλήθεια και μπορείτε να αντιληφθείτε επίσης και πόσο βαριά αμαρτάνουν όλοι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι ο λόγος του Θεού είναι στη δικιά τους διαχείριση και τον γράφουν και τον λένε και τον ερμηνεύουν όπως εκείνοι νομίζουν εδώ σας το έχω δει και άλλη φορά άσχετα με το τι εντύπωση μπορεί να σας δίνω αυτό είναι δικό σας θέμα εγώ οφείλω και το κάνω με τη χάρη του Θεού συνειδητά οφείλω να σας δίνω την αλήθεια και όποιος θέλει την κρατάει. Όποιος δεν θέλει μπορεί να επιλέξει ό,τι εκείνος νομίζει. Ήρθεσαι εδώ λοιπόν να μορφωθείς και επειδή είναι το πρώτο κήρυγμα κατ' ουσίαν της νέας χρονιάς, για σκέψου, 15 χρόνια έχουμε εδώ μπήκαμε στο 16ο και δεν είναι λίγα 15 χρόνια, 16 χρόνια θα λέγαμε είναι σχεδόν μια ζωή σε αυτά λοιπόν τα 16 χρόνια που μιλήσαμε για πολλά θέματα θυμάστε είχαμε αναφερθεί σε εκατοντάδες αμαρτημάτων είχαμε αναφερθεί στη συνέχεια στο ιερό βιβλίο των παροιμιών το οποίο και συνεχίζουμε ερμηνεύσαμε πρώτα-πρώτα τη Θεία Λειτουργία το ερώτημα που γεννάτε αυτά τα αποδεχτήκαμε αυτά τα κρατήσαμε Αυτά τα θέλουμε Ή ήρθαμε μόνον ως απλοί ακροατέ, ήρθαμε μόνον απλώς από ένα στεγνό ενδιαφέρον ήρθαμε με καρδιέ σαν την πέτρα που όπως είπε ο λόγος του Κυρίου πέφτει ο, ο σπόρος λίγο ξεγελιέται βγάζει λίγες ρίζες αλλά μετά ξεραίνεται. Εδώ λοιπόν ο στίχος 2 του 19ου κεφαλαίου μας δίνει τον ορισμό του γιατί έρχεσαι εδώ γιατί σπέβδεις να μορφωθείς γιατί έρχεσαι και ανοίγει τα αυτιά της καρδιάς σου και ενδιαφέρεσαι να δεις τι θα πει ο λόγος του Θεού έρχεσαι διότι διεκδικείς τον αγιασμό σου διότι θέλεις να αγιαστείς και αυτό είναι ο σκοπός των χριστιανών έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος σκοπός μας λέγει είναι ο αγιασμός ημών σκοπός μας είναι να αγιαστούμε γιατί αν δεν αγιαστούμε για σκέψου τι θα γίνει μετά το θάνατό σου Άφησε λίγο το μυαλό σου να τρέξει για άφησε λίγο το μυαλό σου να πάει στα λόγια του Κυρίου ότι αυτοί οι, οποία, οι οποίοι δεν έζησαν κατά το Λόγο του Θεού σκέψου τις συνέπειες σκέψου ότι θα πει σε όνιος, σκέψου ότι θα πει ζωή αιώνιος αυτά αδελφοί μου μην τα παίρνετε επιδεμιρικά και ελαφρά Προσπαθήστε να διεισδύσετε στα λόγια αυτά. Κάποτε ήρθε μια κυρία να εξομολογηθεί, η οποία πριν είχε πάει σε κάποιον άλλο πνευματικό και είχε κάνει εκεί τις πρώτες της εξομολογήσεις. Και εκεί που τις μιλούσε ο Παππούλης, εκείνος ο Άγιος Παππούλης, της είπε για την κόλαση και για τον Παράδεισο. Και αυτή έδειχνε να ακούει κόλαση και παράδεισο, θα λέγαμε με κάποια αφερεμάδα, με κάποια αφέλεια, με κάποια ελαφρότητα. και την πιάνει ο ιερέας από το χέρι έτσι μου πει με πιάσε από το χέρι με ταρακούνησε και της λέει καταλαβαίνεις τι σου λέω ε, τι μου λες παπά κόλαση αιώνια της λέει σημαίνει αιώνια αγκαλιά με τον διάβολο το καταλαβαίνεις τι σου λέω Αιώνια, μια ζωή αιώνια θα είσαι αγκαλιά με το χειρότερο, βρωμερότερο ασχημότερο τέρας που υπήρξε στον κόσμο αυτό σημαίνει και αν ο Κύριος δεν επιτρέπει να δούμε το διάβολο στις πραγματικές του διαστάσεις σε αυτόν τον κόσμο είναι διότι θα πάθουμε συγκοπή, θα πεθάνουμε δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ζει ο εάν τον δει μπροστά του ζωντανό. Για σκέψου λοιπόν Τι σημαίνει κόλαση αιώνια Και για σκέψου Δήθεν εδώ να αγωνιζόμαστε Και κατ' ουσία να μην κάνουμε τίποτα Και στο τέλος να τα χάσουμε όλα Έρχεσαι λοιπόν εδώ Για τον αγιασμό σου Επάνω σε αυτό που σα είπα είναι ο επόμενος στίχος που θα προχωρήσουμε ο στίχος 3 και τι λέγει αυτός ο στίχος αφροσύνη ανδρός λιμένεται τα σοδούς αυτού τον δε θεόν αιτιάται την καρδία αυτού Τι λέγει εδώ Απαντάει και σε εσάς αυτή τη στιγμή Επιβεβαιώνει αυτό που είπα προηγμένος Με την κυρία αυτή και το πνευματικό Την κυρία αυτή την αφαιρεμένη που άκουγε για κόλαση Και δεν έδινε σημασία Άκου λοιπόν Τι σημαίνει αυτός ο λόγος που σας σε Αφροσύνη ανδρός λέγει λιμένετε καρδίαν τα σοδούς αυτού. Δηλαδή η κακοκεφαλιά μας, η αφαιρεμάδα μας, αυτό σημαίνει αφροσύνη. Να μην έχεις καταλάβει τα λόγια του Ευαγγελίου, τα λόγια της Αγίας Γραφής που είναι λόγια Θεού, λόγια αθάνατα, λόγια αλήθειας αφροσύνη ανδρός η αφαιρεμάδα δηλαδή του ανθρώπου τι θα κάνει θα γίνει λέει η αιτία καταστροφής του λυμένεται τα σοδούς αυτού αν δεν προσέξεις αν δεν θες να προσέξεις αν είσαι σαν τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι τριγυρνούν όξο και ρωτούν με κάποια περιφρόνηση ποιος τι φωνάζει, ποιος είναι αυτός εδώ μέσα, τι λέει, τι σα λέει Α παπά, παπάς καλά, παπά, καλά Δεν κατάλαβε Δεν κατάλαβε ούτε αυτός κατάλαβε ούτε εσύ κατάλαβες Διότι αυτά τα λόγια δεν είναι παπαδοκουβέντες Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια ανθρώπων. Μακάρι να ήταν λόγια ανθρώπων. Αν ήταν λόγια ανθρώπων θα ήταν ψέματα. Αν ήταν λόγια ανθρώπων θα ήταν λόγια ευάλωτα και ασταθή. Αν ήταν λόγια ανθρώπων θα τα περνέ ο άνεμος. Είναι όμως λόγια Θεού. και όπως σα είπα προηγμένως τα λόγια του Θεού περνάνε τρεις χρόνια και πέντε χρόνια και δεκαπέτε χρόνια και τα λόγια αυτά δεν αλλάζουν και παραμένουν λόγια αιώνια μην είστε αφελείς και μην είμαστε ανόητοι νομίζοντα ότι αυτά ε, έχουμε να τα λέμε αλλά δεν ισχύουν αν δεν ισχύουν, δεν θα ήμουν πολύ περισσότερο εγώ ο Βλάκας, ο Βλάκας, ο Ηλίθιος, να έρχομαι εδώ πέρα και να σας τα λέω και να τα φωνάζω. Με απότερο σκοπό ποιον, θα κερδίσω τίποτα. Δεν πρόκειται να κερδίσω τίποτα. Αφροσύνη ο ανδρός λιμένεται τα σοδούς αυτού η απερισκεψία, η αφροσύνη, η κακοκεφαλιά σου, το να έχει κολλήσει κάπου στις δικές σου τις αντιλήψεις. Να μην θέλει να πας να δεις τι λέει αυτός. Για κάτσε να πάω να δω τι λέει. Στο κάτω κάτω δίπλα στην πόρτα μου έρχεται, φεύγει από την άλλη μεριά της πόλης, έρχεται εδώ να μου πει δυο λόγια. Από ενδιαφέρον έτσι. Μην τυχόν και έχει να μου πει τίποτα σοβαρό. Νομίζουμε ότι όλα τα ξέρουμε, νομίζουμε ότι έχουμε κολλήσει μάλλον στην κακοκεφαλιά μας, αυτό που είπαμε προηγουμένως και δεν ενδιαφερόμαστε να πάμε παρακάτω, να δούμε τι ο Θεός ζητάει από μας. Και τι κάνει λέει αυτός ο ανόητος Αυτός ο κακοκέφαλος Αυτός ο αδιόρθωτος Αυτός ο οποίος δεν θέλει να υποταγεί στον ώμο του Θεού Αυτός λέει όταν συμβαίνουν τα κακά που είπαμε προηγουμένως Διότι η κακοκεφαλιά του τον οδηγεί στην καταστροφή δεν θέλει να πάει στην εκκλησία. Δεν θέλει να πάει να ξομολογηθεί. Δεν θέλει να πάει να ακούσει λόγο Θεού. Δεν θέλει. Δεν θέλει να προσευχηθεί. Μετά τι κάνει, όταν τον επισκέπτονται λέει τα δεινά, που είναι το αποτέλεσμα των αμαρτιών του, αυτό στα βάζει με το Θεό. Αυτό που το βλέπετε όλοι. Αυτό που το λέει η Αποκάλυψη Διαβάζετε την Αποκάλυψη Διαβάστε την εγγραφή. Είδε τι λέει η Αποκάλυψη Θα έρθουν, λέει καταστροφές Ετς της κακοκεφαλιάς σας Και της αμετανοησίας σας Και τότε λέει οι άνθρωποι Αντί να μετανοήσουν και να πέσουν κάτω γονατιστοί Και να πούνε Θεέ μου συγγνώμη για αυτά που κάναμε Λυπήσου μας από τη μανία τους λέει θα βλαστημάνε το όνομα του Χριστού και θα μασάν τις γλώσσες τους yeah. από τη μανία τους Ούτε ο Θεός να φταίει εσύ μια ζωή δεν πήγες στην εκκλησία εσύ μια ζωή δεν εξομολογήθηκες εσύ μια ζωή δεν κοινώνησες εσύ μια ζωή δεν άκουσες λόγω Θεού δίπλα σου να δίπλα σου για γυρνάτε γύρω να δείτε εδώ γύρω πόσα σπίτια είναι Πόσο είναι, δύο βήματα είναι από εδώ Δύο βήματα είναι Δεν κάνει τον κόπο να σηκωθεί Προτιμάει την τηλεόραση, την αποχάβνωση Προτιμάει τον θάνατο της ψυχής του κάθε και κάθε βλέπει Και αδιαφορεί να έρθει να ακούσει δύο λόγια Θεού Ξέρεις τι θα του πει ο Κύριος Μεθαύριο αυτού εγώ ήρθα στην πόρτα σου και φώναζα έτσι θα του πει τη στιγμή κατά την οποία αυτός θα ρίχνει τις ευθύνε στο Θεό όπως λέει εδώ και θα λέει εσύ Θεέ μου φταίς για αυτά που μου συμβαίνουν ο Κύριος θα του μιλήσει και θα του πει εγώ φταίω εγώ ήρθα στην πόρτα σου και φώναζα Εγώ ήρθα στην πόρτα σου Εγώ ήρθα και σε παρακάλεσα να έρθεις Γιατί αυτό είναι το κήρυγμα Όταν βλέπεις τον ομιλητή Τον κήρυκα να έρχεται εδώ Παρότι έρχεστε πολλές φορές Δέκα και δεκαπέντε και είκοσι άτομα Και βλέπεις ότι ο κήρυγας δεν τον νοιάζει. Και όντω δεν με νοιάζει, το ξέρετε αυτό. Και δεν έδωσα ποτέ σημασία στο αν ήρθατε και πως ήρθατε ούτε σας μέτρησα καν. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα τολμήσεις να βγάλεις γλώσσα στο Θεό και να του πεις ότι εσύ φτασαι ο Κύριος θα σε παραπέμψει στα κηρύγματα τα κηρύγματα τα οποία ερχόταν εδώ, εγώ αμαρτωλός ερχόμουν εδώ και σου τα είπα και σου τα φώναξα και πολλές φορές έγινα ενοχλητικός με τις φωνές μου αλλά ο παράνομος Ιούδας ούκη βουλήθηση συνένε. Ο παράνομος Ιούδας δεν ήθελε να καταλάβει. Αφροσύνη ανδρός λιμένετε τα σοδούς αυτού. Μένεις κακοκέφαλος, μένεις απερίσκεπτος, μένεις πεισμωμένος, γραπωμένος από τις φαντασιώσεις σου και από την κλάβα σου της τραβή. Αυτή η πισμονή σου επάνω στο κακό επάνω στην ασχετήλα σου επάνω στην αφροσύνη σου αυτό θα γίνει η αιτία καταστροφής σου αναρωτήθηκες ποτέ γιατί μας συμβαίνουν δυνάς στη ζωή μας έτσι αναποδιές τη ζωή μας έχουμε αναρωτήθηκες ποτέ γιατί επί το παιδί σου δεν πάει καλά στο δρόμο του στη ζωή του Αναρωτήθηκε ποτέ γιατί το παιδί σου χώρισε Αναρωτήθηκε ποτέ Γιατί εμπήκε ο καρκίνος μέσα στο σπίτι σας Αναρωτήθηκες ποτέ Ή όλα τα θεωρείς Με την αφαιρεμάδα που είπαμε προηγμένως εδώ Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει Σε όλα αυτά θα ψάχνει να βρεις την αιτία Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και ότι το παιδί σου εχώρισε κάτι συνέβη. Τι συνέβη ψάξε να δεις. Υπήρξες ποτέ άνθρωπος της εκκλησίας. Εμίλησες ποτέ στο Θεό για το γάμο του παιδιού σου. Να το στηρίξει ο Θεός. Να το ευλογήσει. Να το κατευθύνει. Οι και νομίζεις ότι ο γάμος είναι απλό, απλά μια απόφαση, μια αγάπη μεταξύ δύο νέων και τελείωσε η υπόθεση εκεί. Δεν είναι έτσι ο γάμος. Ο γάμος είναι μυστήριο. Ο γάμος συνδέει του ανθρώπους η σάρκα μια. Δεν το καταλάβατε ποτέ αυτό δεν το καταλάβατε. Και δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει τη συνέστηση να το καταλάβει τουλάχιστον και ακούω και χριστιανούς ανθρώπους πολλές φορές και λέμε ε αν δεν ταιριάξουν λέει αν δεν ταιριάξουν ας χωρίσουν ε, λέει, τι έγινε Ασχολήσουν. χωρίσουν ας χωρίσουν δηλαδή τι είναι ο γάμος έτσι παντρευόμαστε και ξεπαντρευόμαστε κοροδεύουμε το Θεό φτιάνουμε οικογένεια συνδεόμαστε η σάρκα τι είπε ο Κύριος θυμάσαι χωρίζει το κορμί για να σε πιάσουμε σε ένα, να σε κόψουμε στη μέση να δούμε, ζει το ένα μέλο ή το άλλο έτσι δεν είπε ο Κύριος πως εσύ λες λοιπόν ας χωρίσει, δεν πειράζει να πάει να πάρει καμιά άλλη, να πάει να κανέναν άλλη. και στο τέλος θέλει ο Θεός γιατί ήρθαν οι καταστροφές στο σπίτι σου στο τέλος θέλει ο Θεός διότι μπήκε ο καρκίνος στο σπίτι σου ο Θεός τον έστειλε ο Θεός είναι πηγή αγαθών αδελφοί ο Θεός δεν είναι πηγή του κακού η αμαρτία είναι η πηγή του κακού και αν το κακό μπήκε στο σπίτι σου μπήκε εξαιτίας των αμαρτιών σου και των αμαρτιών γι' αυτό μπήκε το κακό στο σπίτι. Μου. Και συνεχίζουμε στον επόμενο στίχο. Το στίχο 4. Και τι λέει ο στίχο αυτό. Πλούτο! προστήθηση φίλους πολλούς για λίγο με το μυαλό σας στην παραβολή του Άσοτου Ιου. τι θυμάστε την παραβολή του Άσοτου τι θυμάστε για θυμηθείτε όταν έφυγε από το σπίτι ο Άσοτος από το παλάτι με γεμάτες τις τσέπες του με την πατρική περιουσία με τα χρήματα τα πολλά του πατέρα του για θυμηθείτε τι μας λέει η Αγία Γραφή. εκεί μακριά λέει που πήγε ασουτία. πέρα από την Ασωτία εκεί μακριά που πήγε Είδους. τον πλαισίωσαν φίλοι πολύ. αυτό που συμβαίνει με όλους αυτό που συμβαίνει συνήθω με τους πλουσίους όσο έχεις έχεις φίλους γύρω δεν πιστεύεις τη φιλία τους είναι οι φίλοι εκείνοι οι οποίοι ήρθαν ως κοπρίτες είναι οι φίλοι εκείνοι που ήρθαν δίπλα σου ως κλέφτες να σου φάνε ό,τι έχεις και δεν έχεις και στη συνέχεια να φύγουν κερδισμένοι αυτοί ζημιωμένος εσύ έτσι είναι έτσι επιβεβαιώνει εδώ το ιερό κείμενο ο αθάνατος λόγος του Κυρίου ο πλούτος προστήθησε φίλου πολύς. πρόσεξε Πρόσεξε γιατί αυτό είναι σπουδαίο δίδαγμα, αδελφοί μου. Είναι σπουδαίο μάθημα αυτό. Αν έχεις φίλους, κοίταξε να δεις τι φίλοι είναι. Φίλοι δικοί σου είναι ή φίλοι του πρωτοφωλιού σου είναι. Κοίταξε να δεις αν αυτοί οι οποίοι σου παριστάνουν το φίλο και έρχονται γύρω σου και σε περιζώνουν Κοίταξε να δεις, έχεις τα κριτήρια. Τα έχουμε πει άλλη φορά τα κριτήρια. Τον καλό φίλο έχουμε πει πώς θα τον διακρίνει. Έχουμε πει ποιος είναι ο καλός ο φίλος. Εκείνον που πρέπει να προτιμήσεις να τον έχεις πάντα δίπλα σου. Και σαν φίλο, αλλά και σαν διδάσκαλο, αλλά και σαν κριτή σε πολλά πράγματα. Κοίταξε λοιπόν να δεις γιατί ήρθε αυτός κοντά σου τι ζητάει αν ήρθε για τον πλούτο σου διώξτον ε. όχι μη σου φάει τα λεφτά όχι αυτό όχι αυτό αυτό δεν είναι τίποτα αυτό δεν είναι τίποτα ούτως ή άλλως τα λεφτά σου εδώ θα μείνουν στον κόσμο θα μείνουν να τα πάρεις κοντά δεν πρόκειται διώχτων όμως διώχτων από κοντά σου γιατί να τον διώξει από κοντά σου διότι αυτός δεν είναι φίλος διότι αυτός είναι επικίνδυνος εχθρός είναι διότι αυτός δεν σε αγαπά και ούτε πρόκειται να σε αγαπήσει ποτέ αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του αλλού είναι στραμμένα τα μάτια του αλλού είναι στραμμένη η καρδιά του άλλα θέλει αυτός πλούτος προστίθηση φίλους πολλούς ξέρεις τι να θυμιάσαι να θυμάστε το εξής ότι ο Κύριος εδώ στη γη ήρθε σαν φτωχός έτσι δεν είναι όταν ήρθε δεν είχε ούτε στέγη να, να γεννηθεί οι άνθρωποι τον παρέπεμψαν μέσα στα ζώα, μέσα στο στάβλο εκεί γεννήθηκε ο Υιός του Θεού και ήρθε επίτηδες σαν φτωχός γιατί αν ερχόταν σαν πλούσιος όλες οι πόρτες θα ήταν ανοιχτές αν ερχόταν σαν βασιλιάς σαν βασιλιάς όπως είναι ο βασιλεύς των βασιλέων και ο κύριος των κυριεβόντων, για φαντάσου να ερχόταν ως βασιλιάς δεν θα υπήρχε πόρτα κλειστή για αυτόν οι άνθρωποι ειδικά οι απλοί άνθρωποι τιμή του. Να πάρουμε στο σπίτι τους ένα βασιλόπλο, μια βασίλισσα να γεννήσει. Όμως ο Κύριος Επίτηδες δεν ήρθε ως Βασιλιά. Γιατί δεν ήρθε να προσεγγίσει τους ανθρώπους με τα λεφτά του και με τον πλούτο του. Δεν ήρθε να τον αγαπήσουν οι άνθρωποι εξαιτίας των χρημάτων του. Ο Κύριος ήρθε να ζητήσει την άδολη αγάπη ήρθε να ζητήσει τη γνήσια αγάπη ήρθε να ζητήσει την αγάπη εκείνη που ξέρει να θυσιάζεται και όχι να απαιτεί θυσίες εκείνη είναι αγάπη η πραγματική η κερδοσκοπία ποτέ δεν είναι αγάπη η θυσία είναι αγάπη Εκεί θα διακρίνεις και εκεί θα καταλάβεις ποιος πράγματι σε αγαπά. Εάν αυτός που σε πλησιάζει έρχεται για να θυσιαστεί για σένα. Και αυτό έκανε ο Κύριος. Και γι' αυτό και αυτό απαιτεί από μας. Ο Κύριος ούκ ήρθε αλλά διακονήσει ο Κύριος ήρθε για να θυσιαστεί για μας εξαιτία τη απείρου αγάπης Του και γι' αυτό τώρα με κάθε δίκιο ζητάει και από μας τις θυσίες αν πράγματι Τον αγαπάμε Πλούτος προσκήθησε φίλου πολύς. εύκολα πιάνει φίλου αν είσαι πλούσιος Εύκολα σε περιτριγυρίζουν άνθρωποι εάν έχεις εάν οι τσέπε σου κουδουνίζουν. εύκολα θα βρεις ανθρώπους συνοδεία ολόκληρη οι οποίοι θα σου παραστήσουν τους φίλους τη στιγμή κατά την οποία έχεις οικονομική άνεση αλλά και πάλι σου επαναλαμβάνω αυτούς διώξη του. αυτούς διώξε θα σας πω μια ιστορία κάποτε παλαιά στη Ρωσία υπήρχε ένας τσάρος αυτοκράτορας, ο οποίος εφημίζεται ότι ήταν καλός και έλεγαν ότι οι άνθρωποι τον εκτιμούν και τον αγαπούν αυτός όμως ήθελε να ψάξει αλλιώτικα την αγάπη των ανθρώπων και γι' αυτό κάποια μέρα έβγαλε από πάνω του τα παρασημά του έβγαλε τα στεματά του έβγαλε τις πορφύρες του έβγαλε τα γαλόνια του έβγαλε τα βασιλικά του διαδήματα και φόρεσε ράκι κουρέλια και πήρε ένα μπαστούνι έμεινε καμιά δεκαριά δεκαπέντε μέρες αξίριστος άφησε τα μαλλιά του και μεγαλώσανε, δεχτενιζότανε και βγήκε έτσι σαν, σαν γύφτος όξο και περιεφέρετος στους δρόμους τότε ο κόσμος δεν είχε τις τηλεοράσεις να ξέρει τη μούρη του βασιλιά και τη μούρη της βασίλισσας και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο βασιλιάς αυτός στάθηκε σε ένα πεζοδρόμιο άπλο στα χέρια του και ζητούσε βοήθεια, ελεμοσύνη. εκεί εγνώρισε τη σκληρότητα των ανθρώπων περνούσαν δίπλα του οι άνθρωποι όπως κάνουμε και εμείς τώρα τον έβλεπαν φτωχό, ρακέδι, το κουρελιάρι βρώμικο, αξίριστο, αχτένιστο άλλοι του πέταγαν καμιά πεντάρα, καμιά δεκάρα άλλοι του ρίχναν καμιά καρπαζά, άλλοι του ρίχναν καμιά κλωτσιά άλλοι τον ύβριζαν αυτός δεν διεμαρτύρετο Μετά από λίγο καιρό φεύγει από τους δρόμους και με το ραβδί του άρχισε να γυρίζει στα χωριά. Πήγε στο ένα χωριό, επαρίστανε ότι είναι άστεγος, εκτύπησε τις πόρτες του χωριού Μπορείτε να με φιλοξενήσετε. Ρε δεν πήγαινε ρε βρωμιάρι. Αν δεν πήγαινε από εδώ. Σε φιλοξενήσουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είσαι επικίνδυνος. Είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Α, αδιαμαρτύρητα ο, ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας. Έφευγε, πήγαινε από τη μία πόρτα, πήγαινε στην άλλη. Και αφού γύρισε για αρκετό διάστημα. Κάποια στιγμή σε ένα χωριό εκεί που περιπλανιόταν από εδώ και από εκεί τον είδαν ένα ζευγαράκι ένα γέροντας και μια γριούλα τον είδαν έτσι σε αυτή την κακομοιριά, σε αυτό το χάλι και του λένε έλα το παιδάκι μου λέει από που είσαι αυτός Επαρίστανε τον Λολό. Από πού είσαι, τι θέλεις. Πού πας, έλα, έλα να σε φιλοξενήσουμε. Έλα εδώ. Είναι επικίνδυνος ο τόπος μας. Μην κάθεσαι όξο. Έλα, τον μαζέψανε, τον πήρανε αγκαλιά, τον τραβήξανε και οι δυο του, Τον πήραν στο σπίτι. Έσκυψε ο γέρος. Του τράβηξε τα παπούτσια, ευγή και όξο του τάπλυνε. Επίγε η γριά, του πλύνε τα πόδια. Τον περιποιήθηκαν, του έστρωσαν κρεβάτι. Με τα φτωχικά σεντόνια τα οποία είχαν, τους στρώσανε ένα κρεβάτι να κοιμηθεί, τον πλύναν, τον καθαρίσανε, του δώσαν από τα δικά τους τα ρούχα. Και στο τέλος αυτός, συγκινημένος, τους ευχαρίστησε και τους λέει σας ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ φεύγω Συγκινημένοι οι γέροντες τον χαιρέτησαν είχαν μείνει πολύ ευχαριστημένοι από τη διαμονή του νεαρού αυτού που δεν ήξεραν ποιο ήτανε και μετά από λίγες μέρες βλέπουν από το τζάμι τους απόξω, βλέπουν ολόκληρη στρατιά ανθρώπων, άμαξες, γαλλονοφόρους, το βασιλιά, τον αυτοκράτορα, την αυτοκρατόρισα... Τους βλέπουν να πλησιάζουν στο σπίτι. Τρομάξαν οι γέροντες. Τι κάναμε. Τι κάναμε. Γιατί ήρθαν εδώ. Να μας κάνουν. Τι να μας κάνουν τώρα. Γέρο έλεγε η γριά. Έκανες κανένα κακό. Εδώ στο χωριό. μήπω έκανες και δεν μου το πες. Εσύ γριά μήπω Όχι. Όχι. Λέει παιδάκι μου, Όχι. Χτυπάνε την πόρτα. Μπαίνει πλέον ο Βασιλιά μέσα αγνώριστος ο αυτοκράτορας. Γέροντα λέει με Πού να σε θυμάμαι παιδάκι μου. Δεν σε ξέρω. Εσύ γερότησα γιαγιά με θυμάσαι. Πού να σε θυμάμαι παιδάκι μου. Σας θυμάμαι εγώ όμως. Εγώ κοντά σας έζησα την αγάπη. Την πραγματική αγάπη. Με κρατήσατε στο σπίτι σα. στο σπίτι σας φτωχό, ρακέδιτο είχα βγει να δοκιμάσω την αγάπη των ανθρώπων αλλά είδες τι λέει εδώ ο πλούτος προστήθησε φίλους πολλούς για φαντάσου να βγαίνανε να βγαίνε ο βασιλιάς και να ζήταγε καταφύγιο για φαντάσου να ερχόταν ο βασιλιάς με την κορώνα στο κεφάλι του και με τα γαλόνια στα, στα χέρια του και στους ώμους του και με τη βασιλική του στολί ποιος θα το άνοιγε την πόρτα Όλοι Αλλά εδώ Η αγάπη αλλιώς μετριέται Και τους πήρε στη συνέχεια Τους γέροντες αυτούς Θα φύγετε από εδώ τους λέει Θα έρθετε κοντά μου Εσείς είσαστε οι γονείς μου Είσαστε ο πατέρας μου και η μάνα μου Τους πήρε τους πήγε στο παλάτι Και πραγματικά εκεί τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους Έλυσαν κάτω από τις βασιλικότερες συνθήκες Το ανέφερα όμω αυτό το παραδειγματικό, το, το παράδειγμα αυτό το διδακτικό, το ανέφερα για να καταλάβετε τι σημαίνει πραγματική αγάπη και πόσο εύκολα ο άνθρωπος αγαπάει όχι τον άνθρωπο αλλά τα λεφτά του και πόσο δύσκολα φαίνεται και βγαίνει η πραγματική αγάπη. Πλούτος προστίθει φίλου πολλούς. Άκου και παρακάτω. Ο δέπτοχο και από του υπάρχοντος φίλου ελείπει λείπεται δηλαδή το φτωχό λέει τον εγκαταλείπουν ακόμα και εκείνοι οι λίγοι φίλοι που έχουν γιατί γιατί και αυτοί την τσέπη κοιτάνε γιατί ο φτωχός άμα δεν έχει τι θα πει τι θα πει ο φτωχός μου δίνεις θα του δώσει μια φορά να το δώσει τη δεύτερη φορά, να το δώσει την τρίτη φορά. Την τέταρτη, θα κάνει, θα δώσει μια κλωτσιά. Να φύγει από κοντά σου. Όλο θα μου ζητά και θα μου ζητά και θα μου ζητά, φεύγω μακριά. Ο πλούτο προστίθεται σε φίλου. Ο πτωχός δε και από του υπάρχοντο φίλου λείπεται σοφές κουβέντες και πως να μην είναι σοφές κουβέντες οι κουβέντε της αγίας γραφής πως να μην είναι σοφές κουβέντες, οι κουβέντε αυτές οι Άγιες τις οποίες μας λέει ο Κύριος για να μας καθιστά πάντοτε προσεκτικούς στη ζωή μας πως να μην είναι σοφές οι κουβέντε, οι κουβέντε εκείνες οι Άγιες τις οποίες Βλέπεις, δεν μας τις λέει ένας άνθρωπος τυχαίος, μας τις λέει ο ίδιος ο Θεός, για να αφυπνιστούμε και να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, ποιοι μας περιβάλλουν, ποιοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι μας απειλούν και όλα τα υπόλοιπα. Πλούτος προστήθηση φίλου πολλούς, ο δεπτωχός και από το υπάρχοντος φίλου λείπετε. Θα σας κάνω μία σύσταση. Για να βγει και ένα ωραιότατο συμπέρασμα. Επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη ένα φίλο. Τους φίλους σας που θα διαλέγετε να τους διαλέγετε με βάση την καρδιά τους. Να του διαλέγετε με βάση τις πεπιθήσεις τους. Κατά πόσο μπορεί να σε βοηθήσει πνευματικά. Να τον διαλέγεις με βάση τη φτώχεια του και όχι τον πλούτο του. Αυτά τα τρία να είναι τα κριτήρια σου. Το πλούσιο μην τον πλησιάζει. Ο πλούσιος είναι επικίνδυνος Είδες τι λέει ο Ιάκωβος Διαβάστε τον Ιάκωβο στην καθολική του επιστολή να δεις τι λέει Τρέχετε λέει κοντά στους πλουσίους και εκείνοι σας πίνουν το αίμα Και σας έρνουν σε δικαστήρια και σας οδηγούν σε μαρτύρια Τότε υπήρχαν και τα μαστίγια και τα μαρτύρια Και εσείς τρέχετε κοντά του. Θέλει να τους πιάσει φίλους Απομακρυνθείτε, λέει από αυτού. Είναι επικίνδυνο. Όλοι, αν παρακολουθήσουμε τα λόγια του κυρίου, και αν δεν είναι όλοι, Σωστός πλούσιο για φίλος να είναι ένα στα εκατομμύριο, γιατί πλούσιο, λέει, δυσκόλο εισελεύθεται στην βασιλεία του Θεού. Με αυτά λοιπόν τα κριτήρια έχει μέσα σου την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Με αυτά τα κριτήρια κοίταξε να βρίσκεις ανθρώπους αξίους οι οποίοι να είναι κοντά σου με απότερο σκοπό να σε βοηθήσουν γιατί άλλο. Για να μην χάσουμε την αγιότητα που είπαμε προηγουμένως. Για να μην χάσουμε τον προορισμό μας. Να μην χάσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Την οποία σας εύχομαι και την οποία παρακαλώ να εύχεστε κι εσείς για μένα. Αμήν. Αμήν. Όπως σας έχω προειδοποιήσει, σήμερα έχουμε τη Βασιλόπιτα. Θα την κόψουμε και μέσα υπάρχει ένα Νόμισμα, το οποίον αντιστοιχεί σε ένα βιβλίο από αυτά τα τελευταία που έχουμε γράψει το βιβλίο «Ο Γεώργιος Οικονόμου, ο Γιώργος οικονομου ο κατηχητης και κατηχητής μου». Αυτό όποιο τύχει θα μας το φέρει το Φλουρί την επόμενη αν δεν το βρει σήμερα και εγώ την επόμενη φορά, το επόμενο Σάββατο θα έχω το βιβλίο να το προσφέρω. Παρακαλώ. Όσοι το έχετε βέβαια το βιβλίο αυτό δεν χρειάζεται να σας στενοχωρεί όσοι δεν το έχετε φυσικά θα το κρατήσετε όσοι το έχετε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν δώρο σε μια γιορτή οτιδήποτε Λοιπόν ορίστε γίνει το κήρυγμα ορίστε. Θα γίνει το κήρυγμα το επόμενο Σάββατο Α καλά που μου το θυμίσετε, Ναι. Την ερχόμενη λοιπόν το ερχόμενο Σάββατο δεν θα γίνει κήρυγμα διότι είναι το Αγίου Τιμοθεού ναι. και Προσέξτε με παρακαλώ Ευτυχώς που μου το θύμισε κυρία Θεόνη Την ερχόμενη Παρασκευή Το βράδυ Θα έχουμε αγρυπνία Στην Παντάνασα Επί τη εορτή του Αγίου Τημοθεού Στη συνέχεια θα γίνει Καμάντια. Ορίστε Από τις 9 η ώρα 9 και 4 Ο συνήθως περίπου μέχρι 12.30 με 1 Εκεί τελειώνουμε θα γίνει μια λοιπόν στην Παντάνασα για την εορτή του Αγίου Τημοθέου και την άλλη μέρα φυσικά το απόγευμα εγώ δεν θα μπορέσω να είμαι εδώ έρχονται επισκέπτες στο σπίτι και λοιπά, για την γιορτή μου και επομένως πρώτα ο Θεός σε 15 ημέρες Ημέρα. καλά που το θυμίσες Θεόνη σε 15 ημέρες στις 29 δηλαδή του μηνός θα επανέλθουμε εδώ Ημέρα. λοιπόν να κόψουμε τη βασιλόπιτα what